ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα, καταθέτει προτάσεις. Δεν δέχεται εντολές. Μπράβο! Δεν δέχεται εντολές. Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία. ο δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία Δεν διαπραγματευόμαστε τη λαϊκή εντολή Η εθνική κυριαρχία της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμη Που να ήταν κιόλα. Οι δύο κυβερνήτες, οι δύο συνεργαζόμενοι με προβλήματα εννοείται, δύσκολη εποχή για συνεργασίες, ο Πάνος Καμένος και ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφουν τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο σχετικά με την εθνική κυριαρχία, την αυτοδιάθεση του ελληνικού λαού, την ανεξαρτησία του, όπως ακούσατε. Το γιαπωνέζικο είναι τα παιδιά του πειρά. στα γιαπωνέζικα, κάπου εκεί λέει ντεμοχή το και κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώ ακριβώ αυτά ισοδυναμούν με του αρχικού στίχου. Μοχή, το Τζουτζουτζου, -τζου -τζου, τι ακριβώ σημαίνει. Λεπτομέρειε. Το θέμα είναι ότι ε, μα ήρθε ω έμπνευση, έτσι στα Ιαπωνέζικα όμω, όταν ακούσαμε χτε ότι ήρθε η διαταγή από την Τρόικα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που είχε εισαχθεί στην Επιτροπή τη Βουλή. Απεσύρθη λοιπόν το νομοσχέδιο, διότι έχουμε εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία αυτοκυριαρχία σαν τόπο, και έχουμε και δύο ανθρώπου, δύο κόμματα, οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα και είχαν υποσχεθεί ότι θα την κυβερνούσαν έτσι τη χώρα και δεν θα δεχόντουσαν σε καμία περίπτωση τι εντολέ τη Τρόικα, πόσο μάλλον τι εντολέ για απόσυρση νομοσχεδίου. Και πόσο μάλλον νομοσχεδίου που υποτίθεται, το παράλληλο πρόγραμμα το περίφημο, είναι για να ανακουφίσει κάποιου από ελάχιστου και με ελάχιστο τρόπο από όλου αυτού που έχουν βληθεί. Τόσα χρόνια από τα μνημόνια Έτσι κάπως θα το πάμε σήμερα Διότι πιστεύαμε και πιστεύουμε Στα λόγια του Πάνου Καμένου Κυρίως αλλά και του Αλέξη Τσίπρα Με μεταφράζουμε νομοσχέδια Που να μας στέλνουν Από τη μεριά των δανειστών Δεν Να εκτελούμε εντολές, Να αποσύρουμε νομοσχέδια Όπως είχαν οι προηγούμενοι Του Πασόκια της Νέα Δημοκρατίας Γιατί έτσι αφάνισαν οι δανειστές <σολλανίουα> Η λειτουργία τη δημοκρατία και η λειτουργία του συντάγματο δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η Ελλάδα δεν παίρνει εντολέ από κανέναν. Μπράβο! Που να παίρνει κιόλα η Ελλάδα εντολέ. Γέλανε και τα πόμολα τη Βουλή και τη Δημοκρατία με αυτό που συνέβη χτε. Και το ωραίο είναι ότι τα ρίχνουν και στην αντιπολίτευση. Ότι και καλά το απέσυραν για να το ξαναφέρουν με το νέο έτος επειδή η αντιπολίτευση λέει διαφώνησε. Και ξέρουμε πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο, μέχρι τώρα, όποτε φέρνει η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση νομοσχέδιο, συμφωνεί η αντιπολίτευση και περνάει. Ή δεν έχει ξαναδιαφωνήσει ποτέ μέχρι στιγμή η αντιπολίτευση ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Διαταγή εντολή Τρόικα, οι εδώ. Στα τέσσερα, όπω έλεγε ο Πάνος Καμένο κάποτε, δέχτηκαν αμάσιτο, κανονικά την, την εντολή και προχωράμε κανονικά. Αυτοί θα σώσουν τον τόπο και θα σώσουν και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα με το παράλληλο πρόγραμμα. Το οποίο δεν θα εφαρμοστεί, δεν θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται. Και αν υπάρξει, θα είναι έτσι όπω το λειτουργούν μέχρι τώρα όλα αυτά τα ψίχουλα που πετάνε στο Πόπολο για να νιώθουν ότι κάτι ακριβώ κάνουν. Όλα αυτό το λέμε και αριστερά. Έτσι αυτό αποκαλούνται Το να το λένε οι ίδιοι είναι λογικό Το να το λέει ο Μπαλτάκος και να είναι υπέρ τη αριστεράς Γιατί μετά από αυτή δεν υπάρχει κάτι Ή αν αποτύχει αυτή έχουμε θέματα ε, Κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό το πολύ ωραίο που ζούμε Επειδή εγώ βλέπω τη χώρα συνολικά τη βλέπω εθνικά δεν βλέπω ταξικά Αν η αριστερά αποτύχει Και αν η χώρα μείνει χωρί αξιοπρεπή Και αξιόπιστη αριστερά Αυτό θα είναι μακάβριο για τη χώρα διότι θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πολιτικό κενό και χάος. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα κακό μέρε που ζούμε και που θέματα που συζητάμε στα τέσσερα στα τέσσερα. Όπω θέλει ο πάνω καμένο, όπω το αντιλαμβάνεται ο καθένα. Είχε καταγγείλει του προηγούμενου για την συγκεκριμένη στάση, αλλά από ό,τι φαίνεται την εφαρμόζουν οι ίδιοι με επιτυχία και πολύ γρήγορα, μέσα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε εμεί εδώ είμαστε ανοιχτών οριζόντων και δεχόμαστε τα πάντα όπω ξέρετε, τα συζητούσαμε και χτε. Θα ακούσουμε τώρα δραγασάκι και παλιό, τώρα στην αρχή και στην πορεία και καινούριο είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να υποχωρήσουμε στο ένα ή το άλλο ζήτημα, να κάνουμε συμβασμούς. Δεν δεχόμαστε όμως τελεσίγραφα, ούτε υποκύπτουμε σε εκβιασμός. Δεν δεχόμαστε όμως τελεσίγραφα, ούτε υποκύπτουμε σε εκβιασμός. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Καλό είναι. Αν είναι. για το καλό του τόπου να γίνει. Στα τέσσερα, στα εικοστέσσερα, οτιδήποτε προβλέπεται μπασχολητώσει για το καλό του τόπου και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Το παράλληλο πρόγραμμα θα ήταν μια ψιλοσωτηρία για όλου αυτού. Γιατί μόνο η αριστερά μπορεί να τα κάνει αυτά. Τελικά δεν τα έκανε ούτε η αριστερά. Γιατί το μάζεψαν αμέσω με το που κούνησαν το φρύδι οι Τροικανοί. Απεσήρθη όπω πρέπει σε μια χώρα μπανανία και με μια ηγεσία μπανάνα έτσι γίνονται αυτά και έμεινε μόνο φίλη από την προχθεσινή ομιλία στη Βουλή να θυμάται ποιος ακριβώς μπορεί να σώσει τον τόπο με παράλληλα προγράμματα Είναι προφανές ότι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα δίδει μια προοπτική για τη χώρα μας που μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να δώσει αυτή την προοπτική Βέβαια Μέχρι τώρα τα μέτρα του παράλληλου προγράμματος είναι μία μειοψηφία, ένα 20% ας πούμε, πηγαίνοντας προς τα μέσα του επόμενου χρόνου θα κυριαρχούν. Θα είναι 80% μέτρα του παράλληλου προγράμματος, το λέω σχηματικά πάντα, και ξέρω εγώ 20% ή και λιγότερο σίγα κατά μέτρα που εντάσσονται στο μνημόνιο. Αυτός είναι καινούριος δραγασάκης χθεσινώς Αν προχωρήσει το παράλληλο πρόγραμμα Το 80% θα είναι τέτοια μέτρα Και 20% θα είναι μνημόνιο Όπως είδαμε δεν ξεκίνησε καν το παράλληλο πρόγραμμα Με το πρώτο νεύμα Απεσύρθη το παράλληλο Οπότε μένουμε πάλι στο 100% μνημόνιο Καθαρά αριστερά Πρώτη συμφορά αριστερά Πρώτη χρονιά κλείνουμε σε λίγο αριστερά Με αυτά τα πάρα πολύ ωραία Νωρίτερα μίλησε στο Νορία εδώ. Ο Άδωνης Γιοργιάδης ως υποψήφιος, μιλάνε παντού πια αυτές τις μέρες, την Κυριακή έχουμε και τέτοιες εκλογές, και δήλωσε ότι προτίθεται, αν γίνει πρόεδρος, να μεταφέρει τα γραφεία της Νέα Δημοκρατίας σε υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, με πρώτη επιλογή τον Άγιο Παντελεήμωνα, είπε ο Άδωνης. Κουτσί στραβεί στον Άγιο Παντελεήμωνα, λέει μια παλιά απαριμία. Όταν με το καλό είναι ο του. Δεν θα μπορεί να ξεφύγει από μένα ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό πρέπει να με ψηφίσετε την Κυριακή. Γιατί τότε δεν θα μπορεί να μου ξεφύγει. Την Κυριακή πρέπει να είμαι στο δεύτερο γύρο, για να εκλεγώ αρχηγός της Νέα Δημοκρατία 10 Ιανουαρίου και να πάρω τον Τσίπρα μπροστά και το χτυπήσω στρακταπούδι. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. <Τι Τι> Και να πάρω τον τζίπρα μπροστά και τον χτυπήσω σαν χταπόδι! Και μετά, στα νέα γραφεία, στον Άγιο Παντελεήμονα, θα κρεμάσει απέξω εκεί και, και στα μπαλκόνια, το χταπόδι να αλλιάζεται για να έχουν και ωραίο μεζέ. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία. Συμβαίνουν και άλλα, βέβαια, θα τα απολαύσουμε την Κυριακή. Αν γίνουν εκλογέ, μάλλον θα γίνουν. Και από Δευτέρα, που θα έχουμε αρχηγό ή, εν πάση περιπτώσει, του δύο φιναλίστ για να καταλήξουν στι 10 Ιανουαρίου στον καλύτερο, αν και είναι πολύ δύσκολη η επιλογή γιατί και από του τέσσερι. Αν του δει όλου και έτσι όπω του ζούμε και βιώνουμε, δεν ξέρει ποιο είναι ο καλύτερο. Το παράλληλο δεν διαπραγματεύτηκε, δεν πρόλαβε, το απέσυραν. Λένε θα το φέρουν κάποια στιγμή το Γενάρη. Ε, όμω ε, έχουν διαπραγματευτεί άλλα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πολύ ισχυρά όμω, μα το έλεγαν, το έκαναν τελικά, το υλοποίησαν. Όπω για παράδειγμα εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, το βλέπουμε να ξετυλίγεται σιγά σιγά, το θυμόμαστε που μα το έλεγαν και το βλέπουμε να αναπτύξετε και να ωφελεί.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 Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Οι με αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των εκπροσώπων του λαού. Είναι ωραίο αυτό παλιό βέβαιο, βέβαια. Ρωτούσε ο Τσίπρας στο Σαμαρά Δημοσίως τι θα κάνει αν του πει τρόικα όχι, αν θα διαπραγματευτεί, αν θα κάνει μονομερείς ενέργειες. Και δήλωσε εκεί, παλιότερη δήλωση, ότι ο ίδιος όταν γίνει κυβέρνηση το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν θα το διαπραγματευτεί. Και είχε δίκιο σε αυτό, δεν το διαπραγματεύτηκε, το απέσυρε τελείως, το έθαψε ούτε καν λούδι από πάνω δεν κατέθεσε όπως έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τότε στην Κεσαριανή ο έτερος συνεργάτης της κυβερνήσεως δήλωνε, φαντάζομαι και τώρα, ότι δεν λαμβάνει, είναι το μόνο κόμμα που δεν λαμβάνει εντολές από Τρόικα. Από σήμερα ξεκινάει η μεγάλη μάχη. Η μάχη για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Η ανεξάρτητη τέλειωση, η μόνη πολιτική δύναμη που δεν λαμβάνουν εντολές από τους δανειστές και από την Τρόικα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Η μόνη αλήθεια. Η μόνη αλήθεια και από τον πάνω καμένο και αυτή τη κυβέρνηση. Ανακοινώσει. Δύο έχουν να κάνουν με πολιτισμό. Πολιτισμό όμω ωραίο. Έτσι από ομάδε τη γειτονιές. Η πολιτιστική ομάδα του Δευτέρου Γυμνασίου Ιλιούπολη. Δεύτερο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, Μα σα προσκαλεί στη θεατρική παράσταση Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, το μυρολόγι τη Φώκια και Μαχμούτ Νταρουή, το φαινόμενο τη Πεταλούδα. Αυτό. Θα γίνει, θα δοθεί η παράσταση την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου μεθαύριο στις 8 μουμού στο Σχολείο μεσηνίας και Κεφαλινίας στην Ηλιούπολη. Όποιο θέλει μπορεί να πάει. Το συγκεκριμένο γυμνάσιο με την προσπάθεια καθηγητών και των παιδιών έχει μια ωραία παράδοση σε τέτοιου τύπου παραστάσει, πολύ ιδιαίτερε. Πατάνε πάντα στο σήμερα. Το έχουν φέρει λίγο του Παπαδιαμάντη το κείμενο προ του πρόσφυγε, από ό,τι έχω μάθει. Όποιο θέλει λοιπόν, 8 η ώρα, στο Σχολείο Μεσυνία και Κεφαλαινία στην Ηλίου δεύτερο Γυμνάσιο. Πάνω εκεί στο βουνό. Στι πλαγιές του ημιτού έχει και ωραίο αεράκι, ό,τι πρέπει. Μια ανακοίνωση είναι αυτή. Άλλη ανακοίνωση. Εκδήλωση πρόσφυγες μετανάστες, Κοινή πορεία των λαών. Σάββατο 19. 12 του ώρα 18.30 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη Αγίου Φανουρίων 98, στο Ήλιον, η Επιτροπή Ειρήνη Ηλίου διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Συμμετέχουν το μουσικό σχήμα Ρωμιοσύνη, μέλη τη Επιτροπή Ειρήνη και ο, ο ηθοποιό Κωστής Μαλκότσης αν το λέω σωστά. Ξανά στο Ήλιον, 16.30 ώρα το Σάββατο, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρι, πρόσφυγε, μετανάστε, κοινή πορεία των λαών. Κάνουν ό,τι οι άνθρωποι στι γειτονιέ, σε τοπικό επίπεδο, και να εκφραστούν και να εκφράσουν το πιο δύσκολο. Όλα αυτά που συμβαίνουν, μπα και μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και να σκεφτούμε τι ακριβώ συμβαίνει, γιατί είναι τέτοια τα γεγονότα, τέτοια ένταση, τέτοια ταχύτητα και τόσα πολλά που πολύ δύσκολα ένα ανθρώπινο μυαλό που έχει να λύσει και θέματα επιβίωση μπορεί να τα τακτοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειε γίνονται και είναι πάρα πολύ θετικό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, τα έχουμε όλα τακτοποιημένα, όπω καταλαβαίνετε: 2.11.208.200. Αυτό και αν τα έχει πάρτε τον, κράξτε τον και για αυτά που είπε χθε ο βεβαίω, ο αγαπημένο μα. μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και ενώ no, το μήνυμά σα αποστολή στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο papacoralefm.gr. Αντώνης Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο και με τον Άδωνη πολύ αναλυτικό για το τι ακριβώ θα γίνει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Εγώ θα να πω μόνο κύριε Κωσιόν το εξή. Την Κυριακή αυτή ο κόμμα πρέπει να ψηφίσει για συγκεκριμένα πράγματα. Αν με ψηφίσουν εμένα, θα κάνω τουλάχιστον τρία. Ένα, 2 και τρία. Δύο, δύο, δύο. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και σε εσά καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Yeah! Oh!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 η οποία έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας στους σύπατους αρμοστές της Τρόικας. Πολύ σωστά 10. Έχει πέσει μέσα, τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία, ενώ Πάνος Καμένος και τα έδωσε μια πολύ ολοκληρωμένη, πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς κάνει αυτή η κυβέρνηση με την απόσυρση Χθε του νομοσχεδίου επειδή η Τρόικα ε, κούνησε το χέρι και οι εντολές εκτελέστηκαν αμέσως. Είναι πολύ καλή υπάλληλη, πολύ καλά παιδιά και θα ανταμυφθούν, φαντάζομαι, για αυτό. Ε, επειδή ψάχνουμε το σοβαρό μέσα σε όλα αυτά που μα συμβαίνουν, πάντα ψάχνουμε κάποιον σοβαρό. Τελικά, μάθαμε ποιο είναι ο σοβαρό. Και έχουμε συνεργαστεί στενά. Και τον Χρωστόπολα και τον Θαυμάκη. Ναι. Θεωρώ ένα εξαιρετικό πρωθυπουργό. Δεν θεωρώ ότι έχει λήξει ο πολιτικό κύκλο του Αντώνη Σαμάρα, αν αυτό με ρωτάτε. Πιστεύω ναι, ότι έχει πολλά ίδια. πράγματα. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Πιστεύω ότι έχει πολλά πράγματα ακόμα πολιτικά να κάνει στη ζωή του. Προφανώ όχι να είναι πρόεδρο Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό παραιτήθηκε πριν από μερικού μήνε. Εντάξει, οι πρώην πρωθυπουργοί μπορούν να πάρουν διάφορε θέσει και στην Ευρώπη και άλλε. Α, δεν εννοείται σημαίνει... κάτι παραπάνω από αυτό. Όχι, δεν πιστεύω καθόλου ότι ο Αντώνη Σαμαρά εμπλέκεται στα σενάρια που λέτε. Αυτά τα σενάρια περί διασπάσεω Νέα Δημοκρατία είμαι βέβαιο ότι δεν εκφράζουν καθόλου τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνη Σαμαρά είναι ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Ευχαριστώ. Πιù νερό, με παιδιά, νερό! Ο οποίο πιστεύει στην ενότητα τη παράταξη. Αυτό είναι ο Αντώνη Σαμαρά. Αν ψάχνατε όλοι τι ακριβώ είναι ο Σαμαράς, είναι ένας, όχι απλά είναι ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Ναι. Γιατί δεν έρχεται σε να φάσει ο άνθρωπο να μπουκάρη. Ποιο σούπερ δεν έρχεται. Μπορεί να είναι από κάτω, ξέρω εγώ, αποκλείται. <συσίλει> Απλά έχω πει σκιουτάδε να μαζαρίζουν με χαμάρε. <συσίλει> με χαζομάρει ανθρώπου χαζομάρε. Αφού Αν θα μπορούσα να τον ευγάζα ότι η Ελένη λουκά. Η ελεύθερη λουκάτησε τη πιο δεξιά, το δεξιά τη πιο δεξιά. Ναι. Α πάρει τηλέφωνο. <συσίλει> ότι είχα μου όρεξη δηλαδή, και δηλαδή τα μούτρα, όλη την ώρα να βλέπουμε. <συσίλει> Α πάρει τηλέφωνο, τον να, το, να το ακούσουμε μεγάλη χαρά, είναι αυτή η φωνή που τα να φτιάμε. Εκτό από σαν δικό θα ρε παιδί μου, αλλά ο άλλο εταιρείε άδωνη. Στις επιλογές μια ζαβωμάρα την έχει ο Θήμιος. Γεια σα και χαρά σα. Από Πάτρα τηλεφωνώ. Γεια σα και χαρά σα και εσά. Είμαι αυτή που είμαι κάτω τα βλάκια. Αφού είστε την πάτρε, τι θα να πάω από τα βλάκια. Εσεί είστε. Εσεί έχετε και τα πρωτεία. Γιατί εμεί μα τιμώνται μόνο προεκλογικά. Μετά τι εκλογέ μα ξεχνάνε. Μην σα ξεχνάει καλέ που δεν έχει περάσει πρωθυπουργό που να μην είναι από κάτω από το βλάκι. Έτσι, το έχω δει και μα έχουν σώσει όλοι. Ειλικρινά δεν μπούν ξέρω που να πω. Εσύ μα Μεγάλη υποχρέωση έχουμε στο κάτω από τα βλάκια. Η αλήθεια είναι αυτή εν μέρει, έχει Αλλά βρέσαι Σι κάτι άλλο. Βρέσαι μου, σε παρακαλώ, αν θέλει, κάνε μου μια άλλη πρόταση. Σε περιοχή. Ε, Α και... βρούμε και... κάποιον από τη Λέσβο, κάποιον από τη Μιτυλίνη, κάποιον από, ένα από τα νησιά, τέλο πάντων. Δεν του ξέρω. Ούτε ε, εγώ, γιατί ε, αυτού θέτω... ξέραμε. Επέρυσι, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φέτο του κόψαν το 10% και είναι φτωχοί. Έδαιναν στα σχολεία με ένα βοήθημα, μια κάρτα για να παίρνουν κάποια τρόφιμα, κάποια παιδάκια. Ε, ωραία, φάγαν τα παιδάκια. Κάθε χρονιά θα τρώνε. είναι αλήθεια Αριστερά έχουμε. <laughs> Πρώτη <laughs> χρονιά αριστερά. Τι θε και εσύ, πώ αναλύσουμε. Όλα τα ακίνητα τώρα αυτά που λέει ότι θα πέσουν αδικημενικέ αξίε είναι, είναι υποθηκευμένα. Θα χρειαστεί για κάθε ένα από τα ακίνητα αυτά να, να μπει στην υποθήκη και ένα δεύτερο. Δηλαδή όλα τα αποθηκευμένα που είναι με φούσκε από δάνεια πρέπει για κάθε ένα από αυτά να βάλουμε και ένα καλό δίπλα να τα παίρνει στου εστιαλισμού. Δεν είπα τίποτα για τα δάνεια αυτά που είναι υποθηκευμένα, αν θα πέσουν και αυτά ή θα καθιστούν στι τιμέ τη φούσκα που παίρναμε όταν το 8 και το 9. Εκατό δόσεις, 12 δόσεις, έμφυα τέλη κυκλοφορίας. 1250 ευρώ. Ωραία Χριστούγεννα θα κάνουμε φταίοι λες που ο Τσίπρας είναι αθεός. Να κάνω ένα παράπονο. Τι. Εγώ περνάω από τα εξάρχια 4-5 φορέ την ημέρα. Γιατί δεν με πλακώνουνε, Επειδή μου ωραίο. Κανονικά θα έπρεπε, γιατί όσα κόμματα έχει αλλάξει και ο Βασίλη ο οικονόμου, Τόσα κόμματα έχει αλλάξει και εσύ. Οπότε αν ήταν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλου, κανονικά. Ναι. Η διαφορά όμω είναι ότι δεν βγάζουμε τα ίδια λεφτά με τον οικονόμου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Να δούλευε λίγο παραπάνω έργαζα τον κόσμο. Τα... Κοίταξε, αν έβγαζα τα ίδια λεφτά με τον οικονόμου, μπορεί να με σφαλιαρίζανε και να και τα παιδιά. Καλά, Πέρα. δεν είναι η λύση αυτή. Ό, mm. Ότι όποιο περνάει τώρα μια σφαλιάρα και αρά, τώρα ήρθε η δικαίωση, yeah, Έφαγε yeah, δύο σφαλιάρε του yeah. οικονόμου και τι καλά τώρα. Μπήκε yeah. στη θέση του το πολιτικό σύστημα. <χει> το στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ανάκτηση της κυριαρχίας μας έναντι των δανειστών θα πετύχει. <χει> Κυρίως αυτό η κυριαρχία έναντι των δανειστών έχει αρχίσει ήδη πετύχει, ξεδιπλώνεται απόδειξη το χθεσινό με το παράλληλο πρόγραμμα το οποίο πήγε στο παράλληλο σύμπαν, εκεί που θα πάνε και άλλα που έχουν αρχίσει να πηγαίνουν και άλλα, εδώ και καιρό δεν θέλουν το μνημόνιο οι άνθρωποι, δεν μπορούν να με το μνημόνιο ή δεν γουστάρουν το μνημόνιο όπω λέει ο Μπαλαούρας βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ όχι, όχι, μισό λεπτό κύριε Καμπουράκη να τα πούμε τα πράγματα. Εμείς, εμείς ούτε το θέλουμε το μνημόνιο, ούτε το θα, ούτε το γουστάρουμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε ένα άλλο πράγμα. Δεν μπορούμε, ιτηθήκαμε. Το καταλάβατε αυτό? Για ο ελληνικός λαός το κατάλαβε και Λάρα, μας έδωσε όσοι... μια νέα ευκαιρία. Όσ... Ο λαός ιτήθηκε. Δεν ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός ιτήθηκε για άλλη μια φορά. Αυτό είναι το θέμα. Μεγάλη συζήτηση. Δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί έχουμε να πούμε τα καλά. Σε πόσε μέρες. Τελειώνει. Σε λίγες μέρες. Τελειώνει το 2015 και έρχεται το καλύτερο έτος που έχει αριθμό και ονομασία 2016. Και γιατί θα είναι καλύτερο το έτο. Το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτου, το πρώτο εξάμεινο του 2016, θα είναι το εξάμεινο τη επιστροφή τη οικονομία σε θετικού ρυθμού ανάπτυξη. Θα κάνει υπομονή μέχρι το 2016 που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Απεριμένει. Και θα δώσει την ευκαιρία σε συνδυασμό με την επιστροφή σε θετικού ρυθμού ανάπτυξη το δεύτερο εξάμεινο του 2016. Σε Μαρίκα, δεν θυμάμαι καλά, το 2016 είπανε πω θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη ή την παραμονή τη εμφάνιση του κομίτρου χάλεπαν τρίκαλα. Το 16 υποψήφρα το 16 τη ερωτήσει έκανα του άκουνα από τσού και οι δύο διάλεγκε και πέρνε. Ένα τάχει πει 20-30 χρόνια πριν, πριν είχε βάλει αυτό το έτο. Το είχε θέσει ω έτο ορόσημο για την ανάκαμψη. Ο άλλο πριν καμιά 20 μέρε. Όρισε το 2016, αντιγράφοντας προφανώς τον Τζάκονα και με ελάχιστο ταλέντο, όρισε το 2016 ως έτος ανάκαμψης. Όπως και να και θα το περιμένουμε, σε λίγες μέρες ξεκινάει η ανάκαμψη. Ραφτείτε! Για μια διευκρίνηση, παίρνω. Ναι. Όταν βλέπουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, δεν κοιτάμε το δικό σου τον κόλο. Την κόμμα να κοιτάμε, ρε φίλε. Δεν έχει περάσει το μυαλό μου, όντω. <laughs> ναι, ρε φίλε. Ε, ναι. Δεν κοιτά εσύ που σε λίγουρα. Σκέψω του πορτασμένους <laughs> Σκέψου τον τα κομμενάκια. <laughs> δεν κοιτά εσύ που το σπυράκι πάει να σου κρύψει το μάτι. Γι' αυτό δεν το κοιτά. Γιατί έχει τρελαθεί στο σπυράκι τα κατάκα. Σκέψου και του άλλου που δεν έχουν σπυράκια. Το δικό μου κόλο κοιτάνε. Διακρίνω μια δεσσαρέσκεια, μια οργή με αυτά που ψηφίζουν. Σήμερα γιατί. Από εμά. Από τον ο λαό. Από τον λαό, όχι. Ε. Ο λαό ε. τον στηρίζει, τον αγαπάει. Τρει φορέ τον ψήφισε φέτο. Ε, αν είναι εξύπνιο λίγο ο λαό, δηλαδή προλαβαίνει και μια τέταρτη τώρα ωριακά. Μέρος το... του συνήθιου ο κόσμο, μη σου κάνει εντύπωση αν, αν στείλουν το τσίπα στην Eurovision. Ε. Γιατί όχι. Δεν το πάει καλά η κυβέρνηση. Α, τι, γιατί. Δε, αυτό με το σύμφωνο συμβίωση πολύ με έχει απογοητεύσει. Γιατί, ρε φίλε, δεν είναι μεράκλειδε οι άνθρωποι. Δε, εγώ ψά, έψαχνα τόσα χρόνια ας πούμε να, να, να, να, να με απελευθερώσουν. Τέλο πάντων, να μου δώσουν αυτό που ήθελα. Δεν δε, τα κατάφερα ούτε τώρα. Με την πρώτη φορά αριστερά. Δεύτερη, τέλο πάντα. Εδώ θέλουμε αγόρι μου συνδύω, ε, σύμφωνο συμβίωση με ρασοφόρου. Α, Α αυτό... άμα επιτραπεί το ένα, δεν επιτραπεί το άλλο. Κοιτάξτε να δει, οι ρασοφόροι ω γνωστών δεν εμπίπτουν στου ομοφυλόφιλου. Από πού και ω πού καταχύνουν να έχουν σχέση. Αφού έχουν σχέση. Πού το ξέρεις <laughs> Ε δεν βλέπεις τώρα πως και ο Άγιο και ο Παναγιώτατο, ε, Δηλαδή, τι κάνει μια νιώση στα κεραμίδια, είναι φίλε. Η γάτα. σίγουρο. Ναι, Δεν που την πιάνουν από τα δε κεραμίδια δε... και τη σκίζουν μετά. Α, μπράβο. Λοιπόν, ε, ε, αυτό θα σου λέγα και εγώ. Τι είναι κόκκινο κορδόν η γάτα. Γι' ε, αυτό το σκίζουν πάνω στα κεραμίδια. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι, το πέρα... θέμα είναι ότι με αυτά που λες να πας να μεταλάβει πρώτα και μετά να τα πει. Πήγαινε, κάνε και μια Κάνα Ξεροκόμματο. Μαύρο Δάφνη και όλα σαμάρε στην Ιάρη να πούμε, εντάξει. Πάρε Μποζολέ, βγήκε και τον Μποζολέ τώρα. Πάρε ένα Μποζολέ που είναι τη εποχή, να μεταλάβεις με Μποζολέ. Άρα και δεν έχω ακούσει μετάλλυση με Μποζολέ, αλλά δεν βαριέσαι, πιο όριο θα είναι. Από το να μεταλλάβει με την Μαύρο και την ώρα που την καταπίνεις να κοιτά γύρω σου μην ήρθε Βασιλιά καρνάβαλος και σε πατήσει, α πούμε, να νομίζει ότι είσαι στην πριν 20 χρόνια. Καλύτερα τον Μποζολέ. Σου βγάζει ε, μια Γαλλία, κάτι. Που κάνει έργο κατά τη φοροδιαφυγή. Τι δεν θα άρεσε, δεν κατάλαβα. Το ξέρει ότι αυτό που βολάει κάστανα και αυτή που βολάει με δανό είναι στη λίστα λαγκάρτ και πάνε εκεί έξι κάπου Λογικά θα είναι. Καλά, ο Καστανά είναι τώρα, εντάξει. Γιατί άλλοι με τα καλαμπόκια τη προάλλη, στο πανηγύρι, αυτή τι ήταν. Και αυτό, τι είναι, τι αυτήν την Αυτή ήταν η ίδια η λαγκάρτ. Τέλο πάνω, μου τα θυμίσει τώρα. Σημασία έχει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυνηγά και βρίσκει την νομιμότητα. Ναι. Όπου να είναι τελειώνω το βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου, Τρόικα, ο δρόμο προ την καταστροφή. Εάν από αυτά που γράφει, όχι τα μισά, το 1 τέταρτο να είναι η αλήθεια, ο Γιωργάκη έπρεπε να είναι κρεμασμένο στο Σύνταγμα. Και τι θα γινόταν, άμα ο Γιωργάκη ήταν κρεμασμένο στο Σύνταγμα, Θα βγαίναμε ναι. την κρίση, α πούμε. Όχι, αλλά θα βλέπανε οι άλλοι για να μην κάνουν αυτά που έκανε αυτό. Προ παραδειγματισμό, μάλιστα. Αποτελεσματικό, πολύ μου μοιάζει. ζώμαστε. <ΣΣΣΣΣ> Πριν τις διαφημίσεις ακούσαμε τον Τζίπρα και τον Τζάκονα να λένε ότι θα έρθει το 16 η ανάπτυξη. Περίτο, η ανάπτυξη όπως θα ακούσουμε τώρα έρχεται κάθε χρόνο. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο και έχουμε βάλει γερά θεμέλια για την Ελλάδα. Μπράβο! Το 2014 θα είναι το πρώτο, η πρώτη χρονιά ανάκαμψη μετά από 6 χρόνια ύφεση. Μπράβο! Και είναι σημαντικό ότι όλε οι προβλέψει, όλε οι προβλέψει, ελληνικέ και διεθνεί, μιλούν για θετικό ρυθμό ανάπτυξη το 2014. Μπράβο. Μπράβο! Ναι, για το 2014 προβλέπουμε έστω και μικρή, θετική, θετικό όμω πρόσημο ε, μπροστά από το ρυθμό οικονομική ανάπτυξη. Για πρώτη φορά θα είναι μετά από 6 χρόνια. Μπράβο! Η οικονομία σταθεροποιείται ναι. και το 2015 θα είναι έτος ανάπτυξης. Μπράβο! Το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμεινο του 2016, θα είναι το εξάμεινο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπράβο! Είδατε, κάθε χρόνο βγαίνουμε στην ανάπτυξη Έτσι λοιπόν και το 16 θα βγούμε στην ανάπτυξη Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη σας αφήνουμε Γιατί έχουμε παραγγελιές Όπως κάθε Παρασκευή μας πάνε στο μακαζίνο Νίκος Τραβελάκης Και αμέσω μετά για να Κανέλη στις 3.30 Γεια σας It's να δώσουμε μια παραγγελία Η δηλεοπτική ελληνοφρένεια της Δευτέρας Η εκπομπή κλείνει με ένα τραγουδάκι που λέει ο Τσολιάς Που λέει με ένα π*** κυβερνούν και τα λοιπά Άγια ήρθαν να πληρώσουν Με χαρά οι χριστιανοί Με ένα μπου οι κυβερνούνε στο λαό βομολοχούνε με μια βέρμαχτ Γερμανή πλεις Τα βαριές αυτά, ε. Να βάλω το δικό σου, ε! ε ρε, μνημόνια! Για σου τσιπράκο! Γεια σου οικογένεια! Oh. Δηλαδή, γεια σου με την έννοια τη χάρουμε! Έχει και μπείτε. Και για μια άλλη φορά, πριν τα Χριστούγεννα, βάλει το κοριτσάκι με τα σπίρτα, εμπλουτισμένο με τα νέα δεδομένα. Το κοριτσάκι με τα σκάτα!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 Μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Go back, Μέρκελ! Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της, προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο. Με τα σκατά! Επειδή ο Κύπριος να σταχώσει ρε Επήρε, ώρα ήταν Καλά σου κάνε ρε Αλήτη, κάνεις πλάκα με τους αγροατές σου Ναι, no, είναι τροπή, εντάξει, δεν λέω κι εγώ Δεν βοηθάμε και το Κυπριακό με αυτόν τον τρόπο Θα μια φίλη σου με το καλό την παρασκευή τον Κύπριο. Σε παρακαλώ πολύ την παρασκευή μια παραγγελιά Επανάληψη, επανάληψη αυτό που μόλις έπαιξες Στον Κύπριο, αδερφούλη ε, γεια σα. Γεια σα. Παρακαλών Ο κύπριο αδερφός είσαι. Θα παρακαλώ ε, ο κύριος Μαπαϊη. Ο ίδιο, που ναι, ε, είναι εντόπινη σε σύστημα αδελφέν Παρακαλώ. Ήταν προχθέ των εκπρόσωπών σα στον Τριμερή με τον Τζιπραν και των άλλων των Αιγύπτιων παρακαλώ, να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Ε, είδα στο ίντερνετ ε, ότι βάζετε κάποια σποτάκια παρακαλώ και All okay. Κάποια φορά παρακαλώ σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε ραδιοσταθμό και τι είπατε. Ε? Για τη ματρική μεγαλώνη τα προβλήματά τη. Τέλο πάντων κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτόν πρέπει να κοπεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε γιατί. Απαγορεύεται κύριε Μπαρμπαγιάννη να βγάζετε εμένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμαν τη κοινωνία αγαπητέν Πού να βγάλει σάκριν με έναν κάθαρμαν τη κοινωνία με έναν κατακάθιν. Σα παρακαλώ μιλάω σοβαρά. Εγώ νομίζει κάνον πλάκαν. Να καλέσουν τον δικηγόρον παρακαλώ να σα κάνουν μιλητήριο. Να... Να... Καλέσει, παρακαλώ, και να τον τρατάρουμε και κάτι να μελωμακάρουν. Ο Χριστούγεν ανέρχονται. Στους καλεσμένου, σπάτα δίνουμε. Μην κοροϊδεύετε, παρακαλώ, είναι σοβαρά πράγματα. Δεν κοροϊδεύουν καθόλου. Να κόψετε, παρακαλώ, το σποτάκι από το ίντερνετ. Οπωσδήποτε θα πάμε δικαστικό. Μα λογοκρίνετε, αδερφέν Κύπριεν. Θα, θα μα κλάσετε, ενταρχήγιαν. Ε. Δεν τρέπεστε, ακόμα να βρίσκετε, μεγάλο άνθρωπος τόσα χρόνια πάνε. Μα κούντσ, δεν πόλεμε, δεν πόλεμε. You will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Δεν ξέρω, άκουσε νωρίτερα στην μακρύτη τον ε, σπριτζί, Όχι. Λοιπόν, σε την παρλάτα. Είναι όλη, έτσι ακριβώ την Παρασκευή πρέπει να την παίξει. Αν λοιπόν ακούσει όλο το κείμενο, με πολύ μεγάλο πόνο δηλώνει ότι υπέγραψε τα 14 αεροδρόμια που τα πουλήσε. Με πολύ μεγάλο πόνο και δηλώνει ότι συνεχίζει εναντίον αυτού που υπέγραψε πριν μισή ώρα. Αλλά τι να κάνει. Και, τι και να κάνει. Ιωνίων πολύ καλά που κάνει. Του τα υπέδευσε και, και όμω. Τα υπέγραψε καντυπωνοούμενα και... τάμα. Ο ίδιος τη θέση του θα έκανε χειρότερα. Σταμάτησε να μιλάει μακρύ, φαντάσου. Έμεινε αποσβολωμένη. Άκουσε ότι είναι παραλάτες, δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξει ούτε και. Και θέλει οπωσδήποτε σχολιασμό από Λάμπρο Κωνσταντάρα που λέει, ρε σι είναι πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τα άτομα είναι... Άκουσα και στο δικό σας το θυμό νωρίτερα, εκπροσώπους της Δημοκρατίας, που κάναν κριτική για το τι λέγαμε για τα αεροδρομιά, συνεχίζουμε και το λέμε. Ε, κα, καλά τώρα, συνεχίζετε και Όχι, το λέτε, συνεχίζουμε αλλά και το λέμε, τα αεροδρόμια <στα τον Λέροι> <στα otro> τα δώσατε όμως κύριε Σπίρτζη. Δεν τα δώσαμε εμείς κ. Μαγρή. You remember So your με πόνο ψυχής εκείνα που εσείς με χαρά δώσατε. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Το βόρεμη, το are a pest. The βόμεy, you know it's for the best. When μεples you feel nice and numb That's when my little freaks you can have such fun. Έλα ρε σύντροφε γάμω την τρέλα μου. Τι έγινε, πλάκο στη δουλειά. Τι να κάνει, σάτα. Μεσημεριάτικο, πλάκο σαν όλοι. Εργοστάσιο, τίποτα. <σίλει> να σου πω ρε φάμπρικα. Αυτή που σε πήρε τώρα από άντρα και σου λέγε τα δικά τη κατάλαβε ποια είναι. Η γυναίκα του κύριο Βασίλη. Όχι ρε, η ριζοσπάθινα. Αυτή είναι. Να πεθάνει τη πείνα και να πνιγίσει όλα αυτά, δεν τι θυμάσαι. Λε να αυτή. Αυτή είναι, ρε, βάλτε να ακούσει. Κονσερβοκούρτη θέλετε, αυτή. Αυτή, αυτή, αυτή. Να την ακούσω, έλεγε. Θέλω μέσα τη εκπομπή σα να στείλω ένα μήνυμα. Στείλε το. Δεν θα πω κύριο γιατί με έχει χαλάσει. Σύπρα, πρόσεξε καλά. Oh. Εγώ σε ψήφισα γιατί μου είπε θα μου κόψει τον ένφυα. Yeah. Ε, τα παιδιά μου σε ψήφισαν για, το, για τα κόκκινα δάνεια. Τέσσερα βράδυ, δέκα η ώρα, πήραν τηλέφωνο για ρύθμιση που είναι να γίνει το δικαστήριο το 18 με άνεργου. Με δύο παιδιά. Σύπρα, τα δικά σου παιδιά πίνουν γάλα. Να πάνε στο σχολείο Ρώτα και του φτωχού αν έχουν να πάνε Πρόσεξε γιατί μέχρι τα Οι κυβερνήσεις ευθύνονται κι τα χέρια τους Με αίμα του ελληνικού λαού που αυτοκτόνησαν για πάρτι τους Από εδώ και πέρα το αίμα Μήνες. νίκησε σένα Ριζοσπάστης απαντάει Ριζοσπάστης πα πα πα πα Χτίστε τρεις φορές, τον το λέτε. Τι είπες? Ε, μ' αρίζω σπάσης, τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και ηλικιωμένη. Γιατί εσύ τι παθαίνεις. Γραμόνα It's gonna be! Πώς? Εσύ τι παθαίνει. Εγώ σπηράτια μόνο, αλλά του συλλογικωμένου σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει άνεργο, έτσι και να παει να ψοφί τη Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Και, και να... τίποτα στον ήλιο μήνα να μην έχει, εμπάν περιπτώσει υποχρεωμένο να μου δώσει κάπου να βο... ορισμένα στοιχεία. Εμεί του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύει. Και θα σα κλείσουμε εσά του ριζοσπάστημα μικρομάγκα. Σοβαράτε λε τώρα. Αυτά. Ε, τι πλάκα. Και να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να σε βγάλει δημοσίω. Όχι, γιατί θα πάρει. Δρα... Πού να Κι Εκτέλεση θέλετε. Όχι κονσερβοκούτι. You know will feel fine. What you no longer when they lock you up, will you in anger thrust. Θέλω την Παρασκευή να βάλει την κυρία που είπε για τον Άδωνη, τον άλλο τον κύριο που τον είδε ιδρωμένο. Εγώ τέλο πάντων που βάλαγα νερό 35 βαθμού, που πρόεδρο δεν έγινα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τον κύριο που τον είδε ιδρωμένο, εκεί στο διάβεσο βάζει το πυλοφόρη, το μισθρί, το τραγούδι, το λαϊκό. Και μετά θα βάλει το μέγιστο συνήτη ο πρωθυπουργό, ανέλπιστο. Έλα κρεμμένα τα κυκούφαλα ο Άδωνη. Ε, χαίρομαι για τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι πολύ σπουδαιό άνθρωπος Το ότι είναι τόσο μορφωμένος Τόσο καλλιεργημένος Αυτός θα μας σώσει Που είναι πολύ πολύ μορφωμένος Τον καμαρώνω ξέρω και τη γυναίκα του Γιατί μου αρέσει η μουσική Αλλά μου αρέσει που θα διώξει τον τσίπρα Αγάπη μου Είναι μια υπέροχη μέρα. Τι ωραία που ξημέρωσε ε, Άντωνη δεν με ξέρει, την πρώτη φορά που σε είδα ήταν κάψωνας φόραγε φαμελάκι Με λιγουράμαστε Με λιγουράμαστε ήσουν στην Lennorman και σε φόρδον σε ένα φορτηγό βιβλία. Και σε βλέπα και σε λυπόμουν. Και δεν ήξερα καν ποιος είσαι. Έχω κουβαλήσει hey, πολλά βιβλία από βουλευτή. παιδιά δεν παίζει αυτό. Μην μου λέτε Με το φανελάκι κουβαλάει η δουλειά, βουλευτή. Δεν υπάρχουν αυτά. η δουλειά κάνει του άντρε. Πού το γιαπίτο πυλοφορεί. <años>. <m petits> το μίστερ. Πού, Κυρία Φραγκεράκη, καλημέρα σα. Συμίτη στο τηλέφωνο. Μια παραγγελιά για την παρασκευή Θέλω το νύμνο του ΣΥΡΙΖΑ Ποιος είναι? Το Λοβότομι Αφιερωμένο σε όλους τους που έχουν ψηθεί ΣΥΡΙΖΑ Lobotomy, it's got to be. Lobotomy, it's got to be. Lobotomy. Then you'll all be vegetables. You might smell a bit, but after your lobotomy. You will not know it